Στοίχη 6.18. Παροτρύνει τούτον να εργαστεί ηρωικός για το Ευαγγέλιο. 6. Επειδή δεν έχω πεποίθηση ότι έχεις ανυπόκριτον πίστη, δι' αυτό σου υπενθυμίζω και πάλιν, όπως σε προέτρεψα και στο παρελθόν, να ανανεώνεις το πυρ του χαρίσματος του Θεού, το οποίο έλαβες κατά τη χειροτονία σου με την επίθεση των χειρών μου. 7. Διατήρει αναμένον το χάρισμα τούτο που σε κάνει άφουβων και θαραλέων εις το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Διότι ο Θεός δεν μας έδωκε πνεύμα δηλίας ώστε να μας φοβίζουν απειλέ και ιδιωγμοί. Αλλά μας έδωκε πνεύμα και χάρισμα δυνάμεως διαναντέχομενες στους πειρασμούς. Μας έδωκε και πνεύμα αγάπης και πνεύμα που μας σοφρονίζει, ώστε φρόνημα και συνετά να κυβερνόμεν και τον εαυτών μας και τους άλλους. 8. Αφού λοιπόν ο Θεός μας έδωκε χάρισμα ανδρία και δυνάμεως, μη εντραπείς να ομολογείς την μαρτυρίαν περί του Κυρίου μας, του Χριστού του Εσταυρωμένου. Μη εντραπείς ακόμη μη εμέ που έχω φυλακιστεί δια το όνομά Του, αλλά κακοπάθησε μαζί μου χάριν του Ευαγγελίου, σύμφωνα με τη δύναμη που δίδει ο Θεός. 9. Ο οποίο μας έσωσε και μας εγκάλασε με κλήσιν που μας αγιάζει. «Μας έσωσε δε και μας εκάλεσε, όχι για τα έργα μας, αλλά σύμφωνα με την ιδία του αγαθήν θέληση και χάριν που μας εδόθη δια τη σχέση μας με τον Ιησού Χριστόν». «Μας εδόθη δε η χάρη και η σωτηρία αυτή, προτού να κτιστούν τα εν χρόνο δημιουργήματα, διότι ανάρχος είχε να αποφασίσει να αυτοί ο Θεός». 10. Εφανερώθηκε η χάρη και η αυτή τώρα δια τη ανανθρωπίσεω και εμφανίσεω του σωτήρου μα Ιησού Χριστού, ο οποίο εκατήργησε μεν τον θάνατον έφερε δε ει το φω την ζωή και αφθαρσία με το κήρυγμα του Ευαγγελίου. 11. Διότι το Ευαγγέλιον δε αυτό, ανεδείχθη από τον Θεών εγώ κήρυξη και Απόστολο και διδάσκαλο των Εθνικών. 12. Διότι δε είμαι κήρυξη και Απόστολο των Εθνικών, Δι' αυτό και υποφέρω αυτά που υφίσταμαι. Αλλά δεν ντρέπομαι για τα παθήματα αυτά, διότι γνωρίζω ποιο είναι αυτό, στον οποίο έχω στηρίξει την εμπιστοσύνη μου. Και είμαι πεπισμένο ότι είναι δυνατό το όλων έργων που με ενεπιστεύθη και επετέλεσα, καθώ και την δι' αυτό ανταμοιβή μου, να τα φυλάξει μέχρι τη ημέρα εκείνη τη Δευτέρα Παρουσία. 13. Ω υπόδειγμα και τύπο διδασκαλία υγιού και επιλαγμένη από την αρρώστια τη πλάνη, Κράτη στερεά τους λόγους που ήκουσες από εμέ και οι οποίοι αναφέρονται στην πίστη και αγάπη που αποκτώμεν δια της σχέσεώς μας με τον Ιησού Χριστόν. 14. Των καλών και πολύτιμων θησαυρών της Ευαγγελική Διδασκαλίας που σου ενεπιστεύθει ο Θεός, φύλαξέ τον δια της ενισχύσεως και του φωτισμού του Αγίου Πνεύματος το οποίο κατοικεί μέσα μας. 15. Μη σε αυτούς που με εγκατέλειπαν. Γνωρίζει ότι με απεστράφησαν όλοι αυτοί που τώρα είναι στην Ασία, από του οποίου είναι ο Φίγελο και ο Ερμογέννη. 16. Ήθε ο κύριο να δώσει έλαιο στην οικογένεια του ονεισυφόρου διότι πολλέ φορέ μου έδωκε αναψυχή και ανακούφιση και δεν εντράπει ούτω την αλυσίδα με την οποία είμαι δεμένο. 17. Αλήλθε στην Ρώμην και με μεγάλο ενδιαφέρον και σπουδήν με ζήτησε και με έβρεν. 18. Ήρθε ο Κυριός μα, Ιησούς Χριστός, να δώσει σε αυτόν να έβρει έλεος από τον Κύριον και Πατέρα κατά την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας. Αλλά και πόσον μας εβοήθησε και μας υπηρέτησαν στην έφεσον το γνωρίζεις εσύ καλύτερον.